Τι να πω παιδιά, με τη μάση να βάλουμε ότι καλά δίκιο έχουν, ότι να πούνε δίκιο, και να τις βάλουμε γίνει τίποτα. Άμα είναι αρθεί, τι είναι για να πάθουμε τίποτα. Είναι τίποτα. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Βαρεθήκαμε τα λέμε. Συνέχεια έχω βαρεθεί να τα λέω. Το εμπόλιο λέγανε να το φέρουν το εμπόριο, και ακόμα μα μασκ, κορυδεύουν. Αυτά τα εμπόλια να τα φέρουν να φύγει αυτή η μικρόβια. Να πηγαίνουν, ποια είναι τα να πηγαίνουν το γήπεδο, μα στηρίζουν τα γήπεδα. Απλώ δεν μ' αρέσουν αυτά τα γήπεδα να είναι άδεια τα γήπεδα. Αυτά τα εμπόλια να τα φέρουν να φύγει αυτή η μικρόβια. Έμα, τα λέει ο άνθρωπο και τα λέει και πάρα πολύ σωστά και καλά: να έρθουν τα εμπόλια για να φύγει η μικρόβια, αλλά δεν ακούνε η πολιτεία. Τι κάνει η πολιτεία, εδώ είναι το ερώτημα. Ποιο είναι αυτό που τα λέει, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Είναι ένα από εμά, μα, ο οποίο αγωνιά με το δικό του τρόπο, πρωτίστω για τα γήπεδα, αν κατάλαβα. Και μετά, τώρα ποια γήπεδα δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Και μετά για τα εμπόλια, ώστε να φύγει η μικρόβια. Κάνει τα πάντα και ο Βασίλη Κικίλια, να φύγει η μικρόβια. Και για τα εμπόλια, μα είχε πει ο Κικίλια, αν θυμόσαστε πριν κανένα μήνα, ότι 300.000 το Δεκέμβριο θα έρθουν τα εμπόλια. Οι εταιρείε. Καναν πειράματα ακόμη και τελικά σταμάτησαν να ψάχνουν γιατί έχουν κάτι προβληματάκι, αλλά ο Κικία ήξερα από πριν ότι τα εμπόλια θα έρθουν και μας τα ανακοίνωσε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Ο κυκίνα έκανε και άλλε δηλώσει με στο Σαββατοκυριακό και μίλησε για τα νοσοκομεία του. Αυτό που Ρερότημα. λέτε είναι σωστό. Η ιερό καθίνων. Ναι? όλος ο πολιτικός κόσμος να στηρίξει την κοινωνία στη προσπάθεια των γιατρών μα των νοσηλευτών, σα είπα ότι αυτοί είναι οι ήρωε. Τη διπλανής πόρτα, εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου, εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου, yeah. εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. Big, big nut, Εγώ στην Αντική κυριαρχία έχω 409 κρεβάτια μεθ. Αυτή είναι παλιότερη δηλωσή πριν μια εβδομάδα που έλεγε ότι έχει, έχει στην Αττική 409 κρεβάτια μεθ. Χτες μίλησε για τα νοσοκομεία του Υπουργό Υγεία μιλάει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο το έχουν φτιάξει παλιότεροι, συμπληρώνεται έτσι όπως συμπληρώνεται και έτσι όπως το έχουν φτιάξει, δεν έχει καμία σημασία τώρα αυτό, αλλά όμω το οικιοποιείται, είναι δικά του τα νοσοκομεία. Είχαμε πει τότε: Έχω και μεθ, πάμε μια βόλτα. Τώρα θα πούμε: Έχω και νοσοκομείο, πάμε μια βόλτα. Τα νιώθει πολύ δικά του. Τα οικειοποιείται. Είναι αυτή η ατομικότητα που υπάρχει στην, σαν ιδεολογική αντίληψη στον χώρο τη δεξιά, κεντροδεξιά και ακροδεξιά. Όλα αυτά παρόμοια. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε ανάγκηφα να εκφράζεται από τον ίδιο τον υπουργό που μιλάει για τα νοσοκομεία του και για τι μεθ του. Τι μονάδε εντατική θεραπεία του. Ιδιοκτησία του. Άλλοι υπουργό είναι κυρία Κεραμέου γιατί κατάληψει υπάρχουν στα σχολεία. Ένα θέμα με την παιδεία το έχουμε πάντα, είναι διαχρονικό. Οπότε βγαίνει σήμερα το πρωί η κυρία Κεραμέος να μιλήσει για τα αιτήματα, όπως κάνει κάθε υπουργός, θα έχουμε κατάληψη, να μιλήσει για τα λάθος προφανώς αιτήματα που έχουν οι μαθητές. Ο διάλογος γίνεται μόνο με ανοιχτά σχολεία. Δεν μπορεί κανείς να στερεί από άλλον το δικαίωμα στη μάθηση. Δεν μπορεί κανείς να στερεί από άλλον την... και να διακόπτει την εκπαιδευτική διαδικασία. Πόσο μάλλον που εδώ ακούμε ηρίστο ρίστο εμπαρόδο και ετίματα άσχετα με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ακούσαμε για την υποχρεωτική στράτευση. Ακούσαμε διάφορα ζητήματα. Ακούσαμε για τα Ραφάλ. Ακούσαμε για τα Ραφάλ. Ότι οι μαθητές, οι 18-17 Ρηδες σήμερα, που σε ένα-δύο χρόνια δεν θα είναι μαθητές, ε, δεν πρέπει να ασχολούνται με τα ραφάλ. Τα ραφάλ είναι η αγορά που θα κάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο των ταβατζίδων που προστατεύουν υποτίθεται αυτή τη χώρα και το κάνουν στα λόγια, αλλά όταν πρόκειται πουλάνε αυτά που έχουν τα οπλικά συστήματα και συνεχώς αγοράζουμε για να νιώθουμε ελαφρώς ασφαλής αλλά στα κρίσιμα πάντα είμαστε μόνοι μας και το λένε πια και Τα ραφάλ είναι η αγορά που θα κάνει η Ελλάδα για εκεί βρέθηκαν λεφτά. Για την παιδεία σε αυτόν τον τόπο που πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα θέματα, όχι μόνο με αυτή την κυβέρνηση και με την προηγούμενη, την προ-προηγούμενη συνεχώ δεν βρίσκονται χρέμα, χρήματα. Για εξοπλισμού πάντα βρίσκονται χρήματα και πολλά χρήματα και για εξοπλισμού οι οποίοι λήγουν κάποια στιγμή και πρέπει μετά να ανανεωθούν. Για εκεί βρίσκονται. Εδώ η κυρία Κεραμαίο θέλει του μαθητέ φασκιωμένε καλόγριε ή σπασικλάκια ανάλογα που να κοιτάνε μόνο το βαθμό, μόνο τον καθηγητή, μόνο το βιβλίο και τίποτε άλλο. Να μην έχουν καμία. Αίσθηση του τι του περιμένει σε ένα-δύο χρόνια. Δεν πρέπει να εκφράζουν αιτήματα ή για να είναι σωστά αυτά τα παιδιά, σύμφωνα πάντα με την κεραμαίω και την αντίληψη Κεραμέως θα πρέπει να έχουν τα αιτήματα που η ίδια θεωρεί σωστά. Κανένα δηλαδή, γιατί όταν είσαι μαθητή, σύμφωνα πάντα με όλου αυτού, δεν πρέπει να σκέφτεσαι τίποτε άλλο παρά μόνο βαθμό, μάθημα. Όλα τα υπόλοιπα θα πα μετά. Μετά, όταν γίνει εργαζόμενο, δεν πρέπει να σκέφτεσαι τη διαδήλωση, τη συγκέντρωση τη διαμαρτυρία γιατί έτσι παρακολύνεις τη συγκοινωνία και τον τουρισμό. Μετά όταν γίνεις συνταξιούχος δεν πρέπει να σκέφτεσαι τι γίνεται με τη συνταξή σου ή τα θέματά σου γιατί και εκεί κάτι βρίσκουν και εκεί με τέτοιες διαδικασίες πάντα νιώθουν μια αναφυλαξία. Γενικώ δεν πρέπει να σκέφτεσαι. Αυτό είναι το καλό. κάπω έτσι το εκφράζει με τον τρόπο τη και θεωρεί λάθο να θέτει κάποιο μεταξύ άλλων ετοιμάτων μεταξύ άλλων, και τα χρήματα που πρέπει να πηγαίνουν στην παιδεία. Από την δεκαετία του 60 υπάρχουν πάντα το 15% για την παιδεία. Υπάρχουν πάντα συνθήματα που αφορούν τα οικονομικά του κράτου και τι από αυτά πρέπει να πηγαίνει στην παιδεία. Δεν θα αλλάξει τώρα αυτό. Θα συμβαίνει και συμβαίνει με όλου του υπουργού. Είτε αρέσει του υπουργού, είτε δεν αρέσει του υπουργού. Και σιγά μην του υπουργού και σιγά μην μαθητέ, φοιτητέ και οποιοδήποτε. Ρωτήσει Υπουργό αν θα κάνει κατάληψη, πορεία, συγκέντρωση ή αν θα σκέφτεται διαφορετικά. Επιβάλλεται ειδικά σε αυτού του μαθητέ, αυτά τα χρόνια, ειδικά φέτο, να σκεφτούν τελείω διαφορετικά και να στείλουν εκεί που πρέπει να στείλουν. Υπουργού, δημοσιογράφου, λοιπού παπαγάλου για όλα αυτά που έχουν αρχίσει ήδη να ξερνάνε. Μαθητή τώρα. Θα κάνουμε ένα συγκριτικό τεστ. Μαθητή σε κατάληψη, πριν 1,5 χρόνο, όταν είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία για το Σκοπιανό με τη Βόρεια Μακεδονία. Τι έλεγε τότε ο μαθητή, ε, τον είχε εντοπίσει ο Σκάι, τι έλεγε ο μαθητή έξω από κατάλληληση σχολείου για το Σκοπιανό. Πιστεύετε ότι θα συμβεί ποιο είναι το, το μείγμα δηλαδή αυτή τη συμφωνία που σα έχει βγάλει στου δρόμου και έχετε κλείσει και το σχολείο. Ε, τι να σα πω. Ε, Κατάρχή είναι καταλαβαίνει για την ερώτηση σα μπορεί να μου το κάνω. Και λέω ε, τι ε, κακό, ε, γιατί περάσει, είναι κακή δηλαδή, αυτή η συμφωνία. Έχει την περάσει. Ποια θα είναι τα αρνητικά για εμά. Προσωπικά. Είναι κακή αυτή η συμφωνία για μας επειδή ε, τόσα χρόνια, τόσα χρόνια ε, έχουμε αυτό το όνομα και δεν θέλουμε να μας το πάρουν γιατί ήδη παίρνουν πολλά πολλοί ε, και από άλλα κράτη και χώρες Μάλιστα. πράγματα ελληνικά. Πράγματα ελληνικά και δεν κατάλαβα την ερώτηση και τι είναι αυτό που είπατε και με πολλά ε και προσπαθεί να αρθρώσει λόγο, να σκεφτεί. Καμία συγκρότηση, οκ, okay, το παιδί έτσι σκεφτόταν, έτσι τα είπε. Θα ακούσουμε τώρα όμως πώς σημερινός μαθητής βγαίνει στο δελτίο ειδήσεων του αντένα και πώς εκφράζει τα σημερινά αιτήματα. Πρώτο και βασικό είναι να ρεώσουν τα τμήματα και να γίνουν έως δεκαπεντάρια, δηλαδή μέχρι 15 μαθητές ένα τμήμα. Υπάρχουν αίθουσε. Εμείς λέμε πως στα σχολεία μας δεν υπάρχουν, γιατί ήδη είμαστε 300 μαθητές για σχολεία των 200 ή και των το, 150. Πώς το φαντάζεστε να υλοποιείτε αυτό λοιπόν. Εμείς έχουμε προτείνει σαν συντονιστικό όργανο των 15 μελών των σχολείων της Αθήνα ότι το κράτος έχοντας δημόσια κτίρια μπορεί να κάνει... Να επιτάξει κάποια κτίρια, δημιουργώντα νέα τμήματα ώστε να αραιώσουν τα ήδη υπάρχοντα πλήρω ενωσυσμένα τμήματα. Να αναζητήσουν λοιπόν αίθουσε σε συνεργασία με του ε, δημόσιου οργανισμού, με αίθου. την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσω και με την εκκλησία. Ίσως, ναι. Άλλο αίτημα. Άλλο αίτημα είναι η άμεση πρόληψη καθηγητών, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί το προηγούμενο αίτημα των αραιώσεων τα τμήματα. Γιατί σε μια χρονιά όπου. Σωστά. Αν φτάσουν τα τμήματα, χρειάζεται περισσότερο εκπαιδευτικό προσωπικό. Γιατί σε μια χρονιά που αυξήθηκαν οι ανάγκε, ξεκινάμε με 20.000 και περισσότερο από ό,τι πέρυσι. Υπάρχει κάποιο τρίτο αίτημα εκτό αυτού. Υπάρχει από αυτά. τρίτο αίτημα, το οποίο με το τέταρτο συνδυάζεται. Είναι τη ίδια λογική ότι απαιτούμε, απαιτούμε, ζητάμε την άμεση πρόσληψη καθαριστριών και προσωπικού καθαριότητα για τα σχολεία μα καθώ. Έχουμε ενδεικτικά στο πέραμα από μία καθαρή για κάθε σχολείο, για σχολικέ μονάδε των 300 παιδιών. Άρα, ζητάμε άμεση πρόσληψη καθαρίστριών και άμεση και σωστή ε, απολύμανση των σχολείων μα, ειδικά για κορονοϊό. Δεν πάει άλλο. Δεν δεχόμαστε να διακινδυνεύουμε κάθε μέρα τη ζωή μα, τη ζωή τη δικιά μα, των δικών μα, των ανθρώπων μα, των παππούδων, των γονιών μα, να γυρίσουμε σπίτι και να μην ξέρουμε τι μπορεί να του κολλήσουμε. Μαθητή ο ένα, μαθητή και ο άλλο. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά, το καταλαβαίνει ο καθένα και είναι λογικό. Και εξαιτία αυτή τη ποιοτική διαφορά βλέπει και τι υποστηρίζει ο ένα και τι υποστηρίζει ο άλλο. Και με ποιο τρόπο εκφράζει το ένα, τι συγκρότηση έχει εσωτερική και με ποιο τρόπο εκφράζεται ο άλλο. Και πόσο σε βοηθάει και το αίτημα και η πλευρά που θα σταθεί να εξελιχθεί στη ζωή σου. ή πόσο σε κρατάει στάσιμο με μια μπάλα στο πόδι του εθνικισμού, του ρατσισμού, του μισανθρωπισμού και βάλτε όποιο. Άλλο θέλετε στην συνέχεια. Σήμερα το πρωί η Αναμάτση το έδωσε ο συνάδελφο ο προλαλή σα Μπογδάνο και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Άρα άριστο και αυτό. Το έδωσε εκεί με το Γιανούλη στο Μέγκα. Μίλησε για το τι πρέπει ακριβώ να γίνει με τι καταλήψει. Ναι, η καλά. κυβέρνηση έχει καθυστερήσει. Σα ευχαριστώ. πρέπει δυνατής. να σπάσουν με, με ένομα μέσα εφόσον χρειαστεί. Κάποτε πρέπει να το καταλάβει η ελληνική Ωραία. πολιτεία Λέω η ελληνική πρέπει απλώ. να σπάσουνε. Πρέπει να μπει ο εισαγγελέα μέσα. Ενδεχομένως ναι, άρθρο 334 του ποινικού κώδικα. Έχουμε νόμους ή δεν έχουμε σε αυτήν την Αλλά δεν θα χώρα. μπει αστυνομία να, συ... να έχουμε προσωγωγές μαθητό. Λέω, λέω ότι. Την δημοσία εντάξειν και την καλήνην του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω και θα την προασπίσω προηλιασδήποτε θυσία. Έμα. Επειδή μιλάει πολύ και μετά πέσαιν και άλλοι από πάνω, κόψαμε τον πογδάνη του. Συνεχίσαμε αλλιώ για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώ εννοούν όλοι αυτοί που λένε αυτά. Γιατί είναι μια ενιαία αντίληψη, εκφράζεται από διαφορετικέ φωνέ και είναι απολύτω λογικό. Μίλησε και. Εκτός από το σπάσιμο των καταλήψεων που είναι κάπως παράξενο να το ακούσω αυτό σε μια έτσι έκριθμη κατάσταση. Ήδη στην Καλαμάτα πήγαν κατηγωνί έξω από το σχολείο, μέσα ήταν τα παιδιά και αρχή προσπαθούσε να γονέας να καβαλείσει την πόρτα με δύο έντονο τρόπο. Και από μέσα οι μαθητές με μια καρέκλα χτυπούσαν την πόρτα μπορεί να χτύπησαν και τον γονέα έχουμε ζήσει πολλά τέτοια θέλει μια ψυχραιμία και δεν θα, οι τελευταίοι που θα αναζητήσει την ψυχραιμία είναι οι μαθητές οι 18 άριδες πρέπει να επιδείξουν την ψυχραιμία οι πολιτεία οι αρχές, οι βουλευτές οι δημοσιογράφοι και οι γονεί πρώτοι από όλους και μετά τελευταία είναι τα Παιδιά, εκτός από το σπάσιμο των καταλήψεων, που τέτοιες λέξεις είναι και βαριές και δημιουργούν και συνειρμούς, ο συνάδελφος βουλευτής Άριστος της Ν. Δημοκρατίας μίλησε και χαρακτήρισε τις καταλήψεις στις σημερινές. Οι καταλήψεις καταστρέφουν τις υποδομές, εμποδο, εμπεδώνουν κουλτούρα ασυδοσίας, τραμπουκισμού και ανομίας. Το φαινόμενο των καταλήψεων είναι γάγκρενα, είναι καρκίνος για τη χώρα μας. Αυτά σήμερα το πρωί για τις ιστορικές καταλήψεις Πριν 1,5 χρόνο που είχαμε πάλι καταλήψεις για το Σκοπιανό έλεγε ο ίδιος βουλευτής Τώρα, oh, που, τα παιδιά, τώρα που τα παιδιά κάνουν κατάληψη με αίτημα την ιστορία τους mm. Και την διδακτέα αλλά και την βιωτή Θυμηθήκαμε ότι οι καταλήψεις μας βρίσκουν αντίθετου. Mm. Θυμηθήκαμε ότι οι καταλήψεις μας βρίσκουν αντίθετος mm. Άλλη φρασιολογία. Τότε δεν ήταν καρκίνο, τότε δεν ήταν γάγρενα, τότε ήταν και για ψήφου όλο αυτό το θέμα, το σκοπιανό, πώ το είχε πουλήσει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τώρα δεν βρίσκεται κάποιο να το υποστηρίξει στη Βουλή. Οπότε ε, οι καταλήψει γενικώ δεν είναι και τόσο κακέ, ανάλογα αν μας συμφέρουν, αν μα διευκολύνουν, αν φτιάχνουν ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα σπαρούν αυτέ οι γνωστέ ιδέε που όλοι γνωρίζουμε. Καταδικαστέ από την ιστορία, αλλά όχι πάντα γιατί κάθε τόπο, κάθε λαό. Μηδενίζει κάποια στιγμή το κοντέρ και είναι καταδικασμένο ο ίδιο ο λαός μετά να τη ζήσει με κόστο τεράστιο. Ζώων, αίματος και κ.κ.κ. Ο Άδωνη επίση, πέρυσι, όταν είχαμε τι καταλήψει για, για το Σκοπιανό, είχε βγει και με έναν πολύ έτσι γλυκό τρόπο μιλούσε για αυτά τα παιδιά. Δεν μ' αρέσουν οι σχολεία σχολείων. Εγώ θέλω τα σχολεία να κάνουν μάθημα. Δεν θα τα αξίζει αυτό. όμως, όμως, όμως δεν μπορώ να μην πω ότι είναι συγκινητικό να βλέπει παιδιά ανά την επικράτεια και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα να πάλλονται από το την Μακεδονία. Συγκινητικό που τα έβλεπε τα παιδιά με τις καταλήψεις τότε. Διαφωνούσαμε τις καταλήψεις αλλά όταν μπαίνει το αλλά έχει ακυρωθεί ήδη το προηγούμενο αλλά ήταν πολύ συγκινητικό που έβλεπε να καταλαμβάνουν τότε μαθητές. Φαντάζομαι Κατά τον καταλήψιο είναι και τώρα παραμένει ο Άδωνης, είναι συνεπής, αλλά θα νιώσει επίσης η συγκίνηση που δεν διαμαρτύρονται μόνο για το όνομα της γειτονική χώρας, αλλά για τη ζωή του την ίδια, για καλύτερη παιδεία, γιατί η πολιτική ηγεσία, το πολιτικό προσωπικό δεν έχει εξασφαλίσει ούτε καλή ζωή, ούτε καλή παιδεία. Μέχρι τώρα διαχρονικά, ας πάρουμε από το 1974 και μετά που επισήμως έχουμε... Δημοκρατία, όπω αποκαλείται και όπω την αποκαλούν οι ίδιοι. Ο Άδωνη λοιπόν έχει και ένα θέμα, τον συγχωρούμε, έχει ένα θέμα ειδικό με τι καταλήψει, με μάλλον το σταμάτημα των μαθημάτων μέσα στην αίθουσα, είτε οφείλεται σε καταλήψει, είτε οφείλεται σε απεργίε. Εγώ είμαι ένα παιδί. Όχι και παιδί, αυτό είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί. Είναι. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε Πρόεδρε, που έζησε την απεργία του 1990. Εγώ έδωσα πανελλήνες εξετάσει το 1990, την εποχή που είχαμε πέντε ή 6 εβδομάδες απεργία αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό στο θέμα αυτό έχω και μία, αν θέλετε, υπερβάλλουσα ευαισθησία, που καμιά φορά μπορεί να με κάνει και λίγο πιο οξύσους χαρακτηρισμού. διότι έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία It's the Coco Fruit It's the, -Fruit. the, It's the, the Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου From the Coco Pan Family yeah, yeah, yeah. Ο μαθητή καλός ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη Όλες, είναι η κλασική περίπτωση βλάβη. Ο συγκεκριμένο υπουργό το ξέρουμε όλοι οι Έλληνε. Υπάρχει μια συνεννοχή στους Έλληνε. Δεν πολύ μιλάμε για αυτό το θέμα. Τον ανεχόμαστε. Αλλά οφείλεται εκεί. Όπω ο ίδιο έχει παραδεχτεί στην απεργία των καθηγητών, στα μάθημα τη εκπαιδευτική διαδικασία για άλλου λόγου. Και έτσι, να λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να γίνονται απεργίε στην παιδία. Γιατί βγαίνουν βλαμμένα τα παιδιά και μετά τα Όλοι μαζί, ενώ όταν γίνεται και ακολουθείται σωστά η εκπαιδευτική διαδικασία, όπως όλοι ξέρουμε, βγαίνουν τα παιδιά μορφωμένα, τέλεια, με κατάρτιση. και, και, και είναι, Έχει πάθει τέτοια βλάβη ο Άδωνη από την τότε απεργία, που φαίνεται μέχρι και σήμερα, που φάνηκε και το Σαββατοκύριακο που έκανε δηλώσεις για τα ελληνοτουρκικά. Όταν αγκείωσε ο Ερντογάν τρώει τη μια σφαλιάρα πέσω από την άλλη, γιατί τώρα να είμαστε λίγο δίκαιοι. Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύανε ότι ο Κιλιάκος Μουτσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογκάν. So τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογκάν. He free. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίε, η Τουρκία να φάει τέτοια χαστούκια από την Ελλάδα. Νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα πρέπει να αισθάνεται πολύ υπερήφανη από το πώ έχει χειριστεί αυτή η κυβέρνηση την εξωτερική μα πολιτική όλου αυτού του μήνε. Ξέχασε η κυβέρνηση και σύμφωνα με τη λογική του Άδωνη Γεωργιάδου και Γιάκο Μητσοτάκη να δώσει ένα χαστούκι σε αυτό τον ντρόν που πήγε και έριξε την πογιά εκεί πάνω και δεν μιλάει κανεί από όλου αυτού που το έχουν καταπει Ξέχασε να δώσει χαστούκι στον άνεμο τον άνεμο που πριν έξι μήνες είχε φυσήξει και είχε πάρει αυτό το πλοίο και ευτυχώ δεν το έφερε μέχρι εδώ το τον Πύρεα. Γενικώ έχει ξεχάσει να ρίξει χαστούκια εκεί που πρέπει Γενικώ πέφτουν χαστούκια σύμφωνα με τα όσα λέγονται στα παράθυρα των καναλιών αλλά τα πραγματικά χαστούκια όπως όλοι γνωρίζουμε γιατί και πριν λίγο καιρό στην ελληνική θα έκανε έρευνε, αλλά ούτε έπεσε χαστούκι Αυτά για τα χαστούκια, τα καλά νέα για τα κανάλια, είτε έχουμε χαστούκια, είτε δεν έχουμε, είτε έχουμε κορονοϊό, είτε δεν έχουμε, είτε έχουμε ελληνοτουρκικά, είναι ότι ξεκινάει νέα καμπάνια του Υπουργείου, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Πέτσας, για να ενημερωθεί ο κόσμος για τη νέα φάση του ιού. Σε αυτή τη φάση περιοριζόμα περιοριζόμαστε στα 2 εκατομμύρια για τα για ασφαλδικός οπտικός σταθμούς ενημερωτικού περιεχομένου γιατί αυτό είναι το μέσο το οποίο θα μας δώσει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουμε σε αυτή τη φάση η διαδικασία θα προχωρήσει με ταχύτητα και πλήρη διαφάνεια πιο νερό η διαδικασία θα προχωρήσει με ταχύτητα και πλήρη διαφάνεια Αυτά τα εμπόδια να τα φέρουν, να φύγει αυτή τη μικρόβια. Η διαδικασία θα προχωρήσει με ταχύτητα και πλήρη διαφάνεια. Έχουμε και την εγγύηση για την πλήρη διαφάνεια από την προηγούμενη διαδικασία πως είχαν μοιραστεί τα 20 εκατομμύρια, τώρα είναι 2 εκατομμύρια για ένα θέμα που σε μια νορμάλ πολιτεία αυτά τα διαφημιστικά μηνύματα θα έπρεπε να μεταδίδονται δωρεάν, δωρεάν αφορούν την υγεία του λαού σε μια πολύ κρίσιμη και ιδιαίτερη στιγμή και δεν χρειάζεται καμία πολιτεία να πληρώνει τσάμπα λεφτά για να ενημερωθεί ο κόσμος που είναι ο πιο ενημερωμένος κόσμος, γιατί είναι τέτοιο το θέμα, αφορά τον κάθε ένα ακριβώς, οπότε ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά έχουν έρθει τα αντιφατικά μηνύματα από τις κυβερνητικές παλινοδίε του τελευταίου Δημήνου, που πραγματικά χρειάζεται μια ενημέρωση, γιατί άλλα λέει τη μια μέρα, τα αναιρεί την επόμενη, ανά τρει μέρες βγαίνουν καινούργια μέτρα και μπορεί κάποιο κακόπιστος να πει ότι... Όλα αυτά τα μέτρα, ο καταιγισμό μέτρων, που έχουμε χάσει πια τον έλεγχο, δεν έχουν στόχο να ενημερώσουν, έχουν στόχο να αποτύχουν, ώστε μετά να φορτώσουν όλη την ευθύνη πάνω στου πολίτε ότι εμεί σα τα είχαμε πει, δώσαμε και 22 εκατομμύρια επισήμω στα κανάλια για να σα ενημερώσουν, αλλά εσεί πηγαίνετε στην πλατεία κάθε βράδυ και κάνετε του κεφαλιού σα. Ενώ κάθε πρωί που πηγαίνετε στο μετρό και είστε τριπλάσιοι από την πλατεία, εκεί δεν υπάρχει θέμα. Ούτε στο λεωφορείο, ούτε στο πλοίο ούτε στο αεροπλάνο. Υπάρχει θέμα με την πλατεία που θα πάει να ξεσκάσει ο μικρός. Και καλά κάνει γιατί πια με όλη αυτή την ε, πολυφωνία και την παλινοδία δεν μπορεί να καταλάβει κανείς που αρχίζει και που τελειώνει όλο αυτό. Χθες υπήρχε επέτειος 27 Σεπτεμβρίου του 1941 ιδρύθηκε το ΕΑΜ. το ΕΑ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό το έχει διατυπώσει αυτή η κυρία Κροάτρια, να είναι καλά δεν ξέρω που είναι τα όχι τόσο διατυπώσει τόσο σωστά τόσο αριστα θα ακούσουμε τώρα επειδή δεν έχουμε γίνει Μονακό λόγω του έαμ της δεκαετίας του 40 ε, τι ακριβώς ε, λέει σήμερα το προεβγή και στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα, ένας από την Καρδίτσα, θυμόμαστε όλοι πριν με μια μισή βδομάδα ήταν η καταστροφή και δύο εργάσιμες μέρες μετά πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιθεωρήσει την καταστροφή θυμόμαστε τι είχε γίνει και τα παχιά λόγια όλων αυτών ότι οι πλημμυροπαθείς θα έχουν την στοργή, τη φροντίδα του κράτους να Αυτό. το δείτε ο κόσμο λίγο για να δείτε τι σημαίνει κράτο. Κράτο σημαίνει εδώ τα αυτονόητα. Αυτονόητα ποια είναι. Αυτονόητα σημαίνει ότι δεν μα βλέπουν μόνο σαν έναν αφημί. Δεν μα ξεχνάνε με το που γίνεται μια κρίση. Δεν θα έχουμε συνέχεια ένα μάτι, μια έγκυρα, μια καρδίτσα, μια θερκηδική. Και όλοι θα έχουμε μείνει εδώ πέρα μυστικοί. Θα περνάει ο Πρωθυπουργό τη χώρα την Τετάρτη. Θα μα εξαγγέλνει σε κόκκινο και θα μα λέει ότι ο νομμό είναι σε έκτακτη κατάσταση. Όλα τα εμπορικά καταστήματα Σπονεί τα έχουμε να φάμε, να τρέβουμε φώτα, να ελέγχουμε ποια είναι Να έρθει η Άννα μαζί με 60, ευρώ και να είμαι μέσα στη φλήψη μου με το κεφάλι μου στα γόνατα και να βλέπω αυτόν τον νουφιανό του κράτους να εμφανίσετε να μου επιδώσει τίτια τα αρχή πληρωμής, ποια ημέρα κύριε Μαμπαδάκη την παρασκευή μέσα στις λάσπες εγώ πως να αντιμετωπίσω αυτόν τον άνθρωπο που τον θεωρώ σαν το σύλλογο του 2020 και που θυμίζει μια ναζιστική Γερμανία Γιατί. πείτε μου πραγματικά όταν κρατάει 20 ειδικόγραφα στο χέρι του την ημέρα που είμαστε όλοι μέσα στη λάσπη αυτό είναι το κράτο. σας το λέω ειλικρινά έχει γίνει τεράστια καταστροφή. Εγώ Καλούμαι να πληρώσω τι. Να πληρώσω το κατεστραμμένο μου αμάξι. Να πληρώσω μια οικογένεια. Να πληρώσω ποιον κύριε Παπαδάκη. Προηγείται μήπω η τράπεζα η οποία έχει φάει με τι ανακεφαλαιώσει όλα τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 250 δισεκατομμύρια. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Έχω αγκιάσει. Σηγαίνω με όλου. Δεν θέλω να του βλέπω να περπατάνε. Ό, όπου και να περπατάνε θα του στείνω κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη. Τι είναι για αυτήσιμο. Είναι παρακάλιστη. Γι για όλα αυτά ο καιρό. Και αυτό ο παπαδάκι από πάνω ακούει την αγανάκτηση ενό ανθρώπου, την, την εξέγερση του, τη στιγμιαία που έχει έναν συνεχή λόγο και εκεί να τον διακόψει να μιλήσει να κάνει. Αυτά λοιπόν ο συγκεκριμένο άνθρωπο, για να το βγάλει έτσι, φανταστείτε τι έχει γίνει όταν μες στις λάσπες και στι πλημμύρε είναι ο άλλο με τα δικόγραφα και ζητάει λεφτά. Από τράπεζε, από επιχειρήσει, από κράτο γύρευε. Από που. Και όλα αυτά επειδή όπως η κυρία δεν γίναμε μονακό Γιατί αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ θα είχαμε γίνει μονακό Ο ύμνος του ΕΑΜ λοιπόν τώρα επειδή δεν γίναμε μονακό το ΕΑ. Σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 1964, 1964 έγινε μια προσπάθεια από κάποιε δυνάμει τη αριστερά προφανώ να εορταστεί για πρώτη φορά σε ανοιχτό χώρο η επέτειο ίδρυσης του ΕΑΜ. Πρωθυπουργό τότε ο γέρο τη Δημοκρατία Γιώργιο Παπανδρέου, ο οποίο θα απαγορεύει όλα αυτά, Σήχαμε γιορτάζαν το ΕΑΜ επί κέντρου και επί δημοκρατίας και επιγέρου δημοκρατία, και χαρακτηρίζει την εκδήλωση πρόκληση προ το έθνο. Ο γέρος τη Δημοκρατίας χαρακτήρισε την προσπάθεια εκδήλωση για να τιμήσουν το εάν που κάποια χρόνια πριν ιδρύθηκε ως πρόκληση προς το έθνος. Αυτά για το κέντρο και το ρόλο των κέντρων δυνάμεων, είτε είναι ροζ, είτε είναι πράσινες, είτε είναι ό,τι άλλο χρώμα παίρνουν εμπάς περιπτώσει στη διάρκεια των χρόνων. Πολλά είπαμε, πρώτο μέρο λαού μα πάει στι πρώτε Έλα μου οι Εμένα λε κάποια. Όχι, καραφατμέ σε είπα. <laughs> Εσύ είσαι κάποια, δε τα μούτρα σου. <laughs> να σου πω. Άλλο θέλω να πω. Αυτό ο Μητροδάκουλα δεν είχε πει ότι είναι κάτι φυσικό και κάτι. Μπα περιπτώσει νορμάλ να υπάρχουν κοινωνικέ αδικίε. Ότι όσοι προσπάθησαν να τι εξαλείψουν κατα... κάνανε και ζημιά. Το είχε πει. Αν το είχε πει, ορθώ το είχε πει. Γιατί το πιστεύει ο συγκεκριμένο έτσι κι αλλιώ. Φυσικά το πιστεύει. Αλλά τώρα μα είπε χθε το διάγγελμα ότι δεν θέλει να υπάρχουν κοινωνικέ αδικίε. Ή έγινε ΣΥΡΙΖΑ αυτό, αι. Ε. Ε, καλά. Στον έγινε ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει γι' αυτόν. Έλα, για να πω, εγώ να πω, μόνοι του τα λένε. Έλα, έγινε. Μνημόνιο εφαρμόσανε, γεια. Λοιπόν, Απόστολο, κοίταξε να αριστερέ μου σύντροφε. Όχι, oh, το φοβάμαι αυτό. Μα, τηλεφωνώ από Θεσσαλία. Από Θεσσαλία, εγώ δεν είμαι με τον Πακογιάννη, είμαι δίπλα, δίπλα από του άλλου. Yeah. Από σένα, εκεί η γειτονιά, εκεί ξέρεις ε. yeah. Άμα ανοίξει την πόρτα, με βλέπει. Δίπλα είμαι. Yeah. Μα πού είμαι εγώ και έχω αυτή την πόρτα. Ε, τε, δεν έχει ναι, ρε, παιδί μου, εντάξει, είμαστε γειτονιά. Άλλο θέλω να σου γιατί πω. Γιατί είμαστε γειτονιά, Τη Δημοκρατική Αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ ίσα. Όχι, αγόρι μου, δεν είμαι. Είμαι στη γειτονιά. Είμαι στη γειτονιά. Αυτή τη γειτονιά είμαι είναι που έχω πάμε. Oh. μέχρι εδώ. Oh. Πάλι παρακάτω. No, no. Λοιπόν, οι καραφατμές σύντροφέ μου, είναι γνωστό ζάνη στη Θεσσαλία. Εγώ δεν είμαι το Μακογιάννη. Αλλά οι καραφατμέ, μπε στο θύμνιο, είναι γνωστό ζάνη στη Θεσσαλία. Εάν έλεγε, για παράδειγμα, τώρα που το αναφέρω και με πολλή συγκίνηση, το μακαρίτι, το μπούτα, ότι η Βαγγέλη, το χωράφι, έχει θα έλεγε ότι πρέπει να πάμε να, να ρευ τι είναι καραφατμέ και δεν ξέρετε ότι η καραφατμέ είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό για τα φυτά. Η καραφατμέ είναι αυτή που στο Όχι ρε, αγώρι, Άλλη είναι αυτή. Η καραφατμέ είναι πραγματικά ένα που, που πλήττει καλλιέργειες. Ωραία, Βλάτε, τι, τι να κάνω εγώ τώρα πλήτει. που πλήττει καλλιέργειε και πρέπει να ακούω τον ποκογιάνι να μου κάνει και τον ειδικό. Την πληγή <Το> των, ποκογιάνι των ποκογιάνι καλλιεργείων. Δεν μα παρατάει κι αυτό. Η <Το Τούρκοι τη φέραν την καραφατμέ hey, και τη ρίξανε πετάξανε με σακουλάκια Το ζυζάνιο το πετάξανε στην μέσα, θα η καραβατμένη Ζιζάνιο που είναι γνωστό τον κάμπο της Αλίας Τι να κάνω εγώ τώρα Έτσι λέγεται φίλε καραφάτ Τι να πούμε Ωραία ευχαριστώ πολύ Χάρικα Αpostόλης η καραφάτμε Μπράβο. Γεια σου όμορφε. Καλώ τα μάτια μα τα γεια. Αχού έχει σκέφια σήμερα. Τι θε μόριύρα. Να πω κάτι για τον κόσμο παγκοσμίω. Γιατί δεν λε, Λοιπόν, ο κόσμο του παγιάνει. Είναι την κόμμε το στέμμα, και άπλασαι, άπλα! Θα το χαλάσει το χρήμα. Δεν το, δεν το συμπουνέτε. Δεν είναι δικό του, δεν πειράζει. Αρκεί να μην είναι δικό του λοιπόν. Δεν έχει ελάτι... μα δύο εκατομμύρια θα χαλάσει έτσι για τα μάτια τη μόνο. Θα σου φτιάξω αγάπη μου, παγκάκια και γλάστρε που θα το αστραφτοκοπάει όλη η χώρα, όλη η Ελλάδα, όλη η Αθήνα από την αηδία. Για τα οποία θα μιλάει. Ολη Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ελάχιστε της ιδιωτικής πρωτοβουλία θα μπορούσε στον ιδιωτικό τομέα να ξοδέψει 2 ευρώ για μια και να παραμείνει θες του. Πιστεύω πω όχι, ανάλογα την εταιρεία βέβαια. Π.χ. αν δούλευε παρέμεινοχτοφορά, θα μπορούσε. Δεν θα συμφωνήσω. Τι με νοιάζει. 2 εκατομμύρια ευρώ, πεταμένα. Τι είναι μόνοι, 2 εκατομμύρια, το 5 εκατομμύρια Μοίρασε πόσο Ω καινοτομία, μάλιστα το παρουσίασε πω για την κάμπια που έφυγε τον καζόν της πλατεία Ομονίας θα συμβουλευτεί για οπώνου. Καλό θα κάνει. Ε, συμβουλεύτηκε για οπώνου όταν έβαλε φοίνικε ύψου πέντε. Νομίζεις Τι έτσι του έβαλε. έβαλε? Απλά συμβουλεύτηκε για οπώνου άλλη χώρα. Έλα τώρα. Ναι. Καλησπέρα Παραπολιτικά Καλησπέρα σα, τα ίδια. Ε, είναι η εκπομπή Ελληνοφρένια. Μου φαίνεται ότι είστε ο κύριο Βυσδέκη και δεν το λέτε. Ναι, ε, ναι, ο κύριο Πορφίλη Βυσδέκη. Μη... Γιατί μου το παίζετε έτσι, ε, Γιατί θα ήθελα να σα πω, εχθέ με συγκίνησε πάρα πολύ ο Πρωθυπουργό. Ήξερα ότι είναι ηθικότατο στοιχείο και δεν έχει καμία σχέση με το κάθαρμα των τζίπρα. Αλλά είδα ότι είναι και μεγάλο μυαλό, καλύτερο από τον Ιωάννη Καποδίστια Και επιλέξαμε ε, ένα πήμα. Είναι τρει στροφέ, μπορώ να σα το πω. Πάμε τι στροφούλε, Κυριάκο ε, Μητσοτάκη για τη ψηλοκή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είσαι η Γέτη. Και κάθε λέξη πέφτει σαν καταπέκτη και πω άρχισα παραξεγήσεων κορφείριο Βηζέ. Γεια σα. Ευχαριστούμε πολύ. <Το -έι revisit> τι να πω ρε παιδιά, με τη μαζί να βάλουμε, ότι δίκαιο έχουν, ότι να πούνε ναι, δίκαιο. Και να τις βάλουμε, γίνει τίποτα. Άμα είναι αρθή, τι είναι για να πάθουμε τίποτα, είναι τίποτα. Μουσική <Το -έι revisit> <Το -έι revisit> <Το -έι Columbia> Βαρεθήκαμε τα λέμε. Συνέχεια έχω βαρεθεί να τα λέω. <Το -έι sandwich> Το εμπόλιο λέγανε να το φέρουν το εμπόλιο και ακόμα μας κοριδεύουν. Αυτά τα εμπόδια να τα φέρουν να φύγει αυτή η μικρόβια Όριστε, τα λέει ο άνθρωπο πάρα πάρα πολύ καλά ε, ακούσαμε νωρίτερα τι δηλώσει του Μπογδάνου και του Άδωνη, που μου λέγανε ότι οι προηγούμενε καταλήψει για το Σκοπιανό, κάποιων σχολείων, ότι ήταν ψιλοκαλέ, κάπω έτσι το περιγράφανε, ενώ οι τωρινέ είναι γάγρανα, καρκίνο και, και και δύο αναγνώσει σε ένα θέμα. Το ίδιο γίνεται και με την διαφήμιση του Ρουβά. Αν είδατε στο Ηρόδιο, ε, μια μεγάλη εταιρεία αυτοκινητοβιομηχανία έχει βάλει ένα τζιπ και ήταν εκεί ο Ρουβά, ακριβώ πάνω στο, στο Ηρόδιο, εκεί που μπαίνουμε, ε, με φόντο τι καμάρε του, Ρωμαϊκού Μνημείου. Ε, όταν κρεμούσανε το Πανό, κάποτε το πάμε, μιλούσαν όλοι αυτοί από το πρωί μέχρι το βράδυ για τη βεβήλωση τη Ακρόπολη και του Μνημείου. Τώρα που πήγε η αυτοκινητοβιομηχανία για τα κέρδη τη, και του Ρουβά κάπω, αλλά κυρίω για τα κέρδη τη, δεν μιλάει κανεί γιατί είναι από όλου αυτού. Δεν βεβηλώνεται κανένα μνημείο γιατί είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και όπω ξέρουμε, όλα μπαίνουν στο μήλο του κέρδου γιατί η μοναδική αξία που υπάρχει. Και από κάτω είναι τα αρχαία. Η αξιοπρέπεια των ανθρώπων, η ιστορία, η διατήρηση, η κληρονομιά και ο πολιτισμός. Αυτά επειδή ακολουθούν οι από την Ελληνική Αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρτης. Καθόμαστε και παρακολουθούμε τους μαθητές να καταλαμβάνουν σχολεία αντί να ορμήσουμε να πιάσουμε τα μαλακισμένα και να τα κουρέψουμε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοδυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των άξιων συναδέλφων, αν δοθεί το οκ OK από το Υπουργείο, μέσα σε δύο ώρε οι μαθητέ θα έχουν σαπακιαστεί στο ξύλο, ενώ θα ψάχνουν όλα τα Φιδάκια τα σαγόνια τους από τα μπουνίδια που θα πέσουν. Η πουτάνα η κάπια που αμαύρωσε το υπέροχο έργο του δημάρχου και ανιψιού του προθυπουργού μας στην Ομόνια ήταν βαλτή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με αποκλειστικό βίντεο που έχει στα χέρια του ο σταθμός μας, φαίνονται δύο αναρχοάπλητοι της Ιριζέη να ανοίγουν ένα κουτί και να σκορπάνε την κάμπια καραφατμές στον καζόν της πλατείας. Το θέμα θα φέρει στη Βουλή ο βουλευτής και συνάδελφος Κώστας Μπογδάνος, ο οποίος χαρακτήρισε την κάμπια ως τον εκτελεστικό βραχίωνα του ΣΥΡΙΖΑ. <Τσ> αλλά 235 κρεβάτια σε μονάδα εντατικής θεραπείας προσθέτει το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με δήλωση του Βασίλη Κικίλια, τα 235 αυτά τόσο αναγκαία κρεβάτια θα είναι στο νέο νοσοκομείο που θα... Στην περιοχή των Μεσογείων το 2045. Μέλημά μα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, γι' αυτό αυξάνουμε άμεσα τις κλίνες ΜΕΘ. Κατά 235 δήλωσε βιαστικά ο υπουργό γιατί έπρεπε να φύγει μήπως προλάβει να βρει όριμο αβοκάντο για τη λιγούρα της συζύγου του πριν προλάβουν οι εφημερίδες να αναφερθούν σε αυτό. Πολύ καλά έκανε ο Σάκης Ρουβάς και συμμετείχε σε διαφημιστικό εταιρείας αυτοκινήτων η οποία για τις ανάγκες του σποτ είχε παρκάρει ένα τζιπ στην είσοδο του Ηροδίου, δήλωσε η Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδόνη. Συμπληρώνοντα, δεν βλέπω γιατί είναι βεβίωση να παρκάρει αυτοκίνητο στην είσοδο του Ηροδίου, πατώντα πάνω στα μάρμαρα με ιστορία 2.500 χρόνων. Δεν το ανεβάσαμε και στον Παρθενώνα, πρόσθεσε η επιτυχημένη Υπουργό, υπενθυμίζοντα ότι δεν πειράχτηκε καθόλου το Πούσι τη περιοχή. Καιρό! <Καιρός> ε, βγαίνει ηλιο, τώρα παρατάτε εντάξει. Και συνεφιά εντωμεταξύ εδώ στην Αθήνα είναι λίγο τα μετρολογικά της Ελληνικής αστυνομία και του Μπαλούρδου Νιούς εδώ είναι κάπως δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η πολιτική του Περιπτέρου εκεί έχουμε μπει από την πολιτική του Παγουρίνου στην Παιδεία, στη δημόσια υγεία είμαστε στην πολιτική του Περιπτέρου τα οποία κλείνουν στην Αττική 12 το βράδυ και άρα δεν υπάρχει συνοστισμός στις πλατείες. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 23.59 ακριβώς. Ένα λεπτό περίπτερα Βουλιάζει στα βαθιά νερά Το τελευταίο μου το πλοίο Αναστέλει τη λειτουργία κάθε είδους επιχείρηση λιανικής πόλης αγαθών Όπως είναι τα περίπτερα Από τα μεσάνιστα έως τις 5 το πρωί Ένα λεπτό περίπτερα 23 και 59 ακριβώς Ένα σαϊδός χωρίς Τσιού, τσιού, τσιού, τσιού Αντίο, ωραία κλαρέτσα. Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι 12, ακριβώς. Fixa <Τι> gelise, στον Επανάληψη. Fixa λόγο του θυμισμού Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε! Τόσο μ' άρεσε! Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι 12 και 1 και 10 δευτερόλεπτα. Και δε χτυπάει το τηλέφωνο Με πενίγει το παραπονό Ωχ μωρέ δεν μπορώ άλλο, άντια. Κουράστηκα πια, δεν είναι κατάσταση αυτή. Ειλικρινά! Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στην κορυφή του βουνού Δώδεκα Και ένα και δέκα δευτερόλεπτα Η ελπίδα μου κρεμαστήκε Μαζί με την πραγματική ελπίδα Σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό Αν το ρωτάς αυτό αν θέλει να πεθάνει, Με τρία ευρώ Και την καρδιά μου που φωνάζεις αγαπώ Αγαπώ πολύ το κόμμα μου Μόλι άκουσε η Βίση τον Άδωνη, υποχώρησε, μαζεύτηκε Τώρα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα εδώ εσωτερικό του Ομίλου Ελληνοφρένια ένα εκ των συνεργατών, δηλαδή εργαζόμενος στον Ομίλο Ελληνοφρένια Στο ραδιοφωνικό και στις ε, παραστάσεις του Τσολιά Είναι ο συνάδελφος, δούλος δηλαδή, Χρήστος Καρτέρης ε, σκηνοθέτη είναι, αυτό δηλώνει επισήμω, αλλά η μοίρα τον ξέβρασε στα δικά μα χέρια και πόδια και είναι μέσα και κάνει διάφορε δουλειέ. Ο σκηνοθέτη λοιπόν που είναι, έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ, έχει κάνει κι άλλα, έχει διατελέσει και ηθοποιό, έχει παίξει και στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη Ψυχή Βαθιά, έκανε το στρατιώτη του Εθνικού Στρατού ο προδότη. Και αυτά στα πριν 10 χρόνια, έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ ε, με τίτλο Τεώ Ο, ο γειτονά μου, είναι για έναν. Eh, στην γειτονιά του, καταγράφει τη ζωή του, εν πάση περιπτώσει, και το πήγε στο φεστιβάλ Μικρού Μήκου που γίνεται στη Δράμα, το 43ο φεστιβάλ. Εκεί λοιπόν πήρε το πρώτο βραβείο ντοκιμαντέρ. Συνεχίσαμε με το βραβείο ντοκιμαντέρ. Μα προβλημάτισε η απουσία περισσότερων καθαρών ταινιών τεκμηρίωση. Παρ' όλα αυτά, ξεχωρίσαμε μια ταινία που έχει δυνατό βλέμμα, ολοζώντα ρυθμό, χιούμορ, αλλά και ευαισθησία στην παρατήρηση του νερού άρκη. Το βραβείο ντοκιμαντέρ. Απονέλετε στον Χριστό Καρτέλη. <Κι> αυτή ήταν η στιγμή της απονομής και ήρθε με τουπέ σήμερα και με γλυκά βέβαια να μας κεράσει του τον κόψαμε το τουπέ ε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας, ένα γρανάζι ε, στο, στη βιομηχανία του θεάματος των μέσων ενημέρωσης και του, του όλου αυτού που ζείτε παρακολουθείτε κι εσείς και είστε με κάποιο τρόπο Μπράβο στον Χρήστο Πάμε τώρα σε διαφημίσεις, δεν έχει δεύτερο μέρο του λαού γιατί είπαμε πολλά σήμερα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο. <Κι> είναι λοιπόν η κυρία Κεραμέως σήμερα το πρωί σε παράθυρο και τη ρωτάνε για τα θέματα της παιδείας, δεν είναι και λίγα και χρησιμοποιεί μια πολύ συγκεκριμένη φράση. Ε, ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι τα σχολεία μας ξεκίνησαν υπό μία ε, πολύ δύσκολη, θα να ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο, εν μέσω κορονοϊού. Και η μεγάλη εικόνα πρώτα απ' όλα είναι ότι η στριπτική πλειοψηφία των μελών τη εκπαιδευτικής κοινότητας εφαρμόζουν με τρόπο υποδειγματικό τα μέτρα. Ξέρετε, καμιά φορά κάτι καταλήψεις που μπορεί να γίνουν, που προφανώς υπάρχουν και θα μιλήσουμε για αυτές, αλλήμωνο, αλλά δεν είναι η μεγάλη εικόνα. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι η μεγάλη εικόνα είναι ότι τα σχολεία μας λειτουργούν, μη χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Ναι. Υπάρχει μια πιο μεγάλη εικόνα από αυτή που βλέπει η Κεραμέως και την εντοπίζει για άλλη μια φορά μόνο στα σχολεία και πώς λειτουργούν επί τη της. Είναι η μεγάλη εικόνα που μετά από 40 χρόνια, 45 μετά μεταπολίτευσης δεν υπάρχουν εκτίρια σε όλη τη χώρα να είναι πρωινά τα σχολεία. Δεν είναι καθαρές τα οι δεν υπάρχουν εργαστήρια μέσα εκεί. Δεν ε, υπάρχουν ε, βασικέ υποδομέ, ειδικά σε νέε τεχνολογίε. Τα βιβλία γράφονται, ξαναγράφονται όπω γράφονται, κακογραμμένα στι περισσότερε περιπτώσει. Η παιδεία που δίδεται μέσα σε αυτά τα κτίρια, ακόμη και κοντέινερ σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Η παιδεία που δίνεται είναι παιδεία παπαγαλισμού και όχι κρίσης. Αυτή είναι η ακόμη μεγαλύτερη εικόνα από τη, από τη μεγάλη εικόνα που βλέπει η κυρία Κεραμαίο. Δεν υπάρχουν καθηγητέ, δεν υπάρχουν καθαρίστριε. Πάντα υπάρχει ένα φροντιστήριο, παράλληλη παιδεία που πληρώνει ο γονέα πάρα πολλά λεφτά στην υποτίθεται δωρεάν παιδεία. Και στο τέλο, υπάρχει ανεργία των νέων επιστημόνων και 400.000 που έχουν φύγει τα τελευταία 10 χρόνια να πάνε έξω. Αυτή είναι η πιο μεγάλη εικόνα και η πιο σοβαρή. Καμία υπουργό δεν πρόκειται να την δει, δεν πρόκειται να την παραδεχτεί, γιατί έχει και τη δική τη ενοχή μέσα σε όλο αυτό και τη δική τη συμβολή με τα μνημόνια και τι πολιτικέ που ακολουθούν καταποντίζοντα την πεδία στα βάραθρα. Αυτά με τη μεγάλη εικόνα και την ακόμη μεγαλύτερη, κάπου εδώ με τα μεγέθη φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού, το δεύτερο ουσιαστικά, μας πάει στο, στην ώρα στο μαγκαζίνο Ανδριάννα Ζαρακέλη. Τα υπόλοιπα μίσα αύριο, γεια σας. Καλημέρα, Αποσλόνι. Καλημέρα, ποιος είναι ο κύριος Αυγολέμωνος? Ακριβώ, εδώ και μέρες ο Σπαδούς Ανακατσάφης. Έγινες και εσύ, έχεις γίνει μαϊντανός. Είπε τον Καζόν Ζαμπόν. Άρα μόλι είδα να πούμε όλου του πολιτικού που όλοι βλέπουν απλωμένο χέρι ορμάνε. Θυμηθείτε ότι είναι που βλέπουν του Ζαμπόν και του λέουν τα Ζάμπόν. Ε, έτσι όταν μύρισε Φράγκα, Ζαμπόν είναι Και τι θα νοηθεί, τον Καζόν με την Καραφατμέ. Φύγει έτσι οι πολιτικοί που βλέπουν απλωμένο χέρι ορμάνε. Ναι. Αν του λέω. Υγεία. Λοιπόν, άκουνα δίσκο, Ταράκο. Αυτό ο τύπο, εκτό από 20 εκατομμύρια στα για να μπουκώσει τα μέσα μαζικής ενημέρωση, mm. εκτός από τα 80 εκατομμύρια που δεν του βγήκανε, που πήγε να μπουκώσει τα ιδιωτικά κεκ, έχει μπουκώσει με 120 εκατομμύρια στη διάρκεια τη πανδημία και για την πανδημία και τι ανάγκε τη οικονομική. 120 στην βρέθηκε με τη Fraport, η οποία ζητάει αποζημίωση για τα λεφτά που δεν Σκρούσματα, αλλά δεν θυμάται ο κόσμο ότι αρχέσιούν πέταξε 1.50 αναγνωρισμένου πρόσφυγε για να καταλάβει και το τελευταίο μαλακό ακόμα. Σημαίνει ότι κάποιο του εξέτασε ή ότι είναι πρόσφυγε και του είπε πλέον μένεται μόνο στην Ελλάδα. Του πέταξουν να μην ρέξει 1.0 άτομα το σπίτι, έξω το σπίτι, χωρί να έχουν αφημί, χωρίς να μπορούν να βρούμε νέο σπίτι και χωρί επειδή δεν έχουν σπίτι να μπορούν να βρουν δουλειά και είναι αυτοί οι άνθρωποι αποκλεισμένοι και του κατηγορούμε γιατί έχουν αυξημένα κρούσματα στο κέντρο. Αυτό το διάλειμμα του χρήστη του μισοτάκι για να συνοψίσω, γιατί τα κοινοεία του είναι πάνω απ' όλα. Το χρήσιμο το δίκτυο είναι Ατομική σα ευθύνη, πάω εγώ μπροστά. Δεν πετυχαίνει η ατομική ευθύνη. Βάστο, μην το βλέπεις, έτσι. άστο το είναι από μόνο του. Για να βγει <συμφελίδε> ο Μητσοτάκη, κατάλαβε πόσο μπουρτόντα <συμφελίδε> έχουν κάνει. Για να σπαταλήσει αυτό πολιτικό κεφάλαιο και να βγει, να λέει: Βάλτε μάσκα, αλλιώ θα σα γαμμύσω. Μπράβο, να βγάλει τον εαυτό του το τέτοιο μπροστά όταν έχει όλα τα υπόλοιπα ρεμαλάκια να του βγάζει στα κυματοφράφτε. Μου κατάλαβε πόσου κατά έχουν κάνει ρεμαλάκια όμω. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Και μέσα σε όλα αυτά γίνονται όσοι νοσταλίψει για, για τη γωνία και την τρογγυλή τηρόπιτα, κινητοποίηση των αγροτών το Φλεβάρι γιατί τότε δεν έχουν δουλειά, κινητοποίηση των αφεντατών για να γλιτώσουν πετρέλαια τα αφεντικά του και πάει λέγοντας, έτσι. Πάντα κάτι συμβαίνει λάθος, έτσι. Με οποιονδήποτε διεκδικεί. Και πάντα φταίει αυτό που διεκδικεί, συνήθω. Ναι, πάντα συμβαίνει λάθο κάτι με οποιονδήποτε διεκδικεί. Οποιοδήποτε διεκδικήσει και το παραμικρό αυτονόητο για τη ζωή του, για την, για την, για την, για την για του ή για άλλον, είναι φταίχτη. Ελάει η Γερμανία, κοίταξε να δει, εγώ θα συμφωνήσω με το σύντροφο του Μετσοτάκι. Τον, τον, τον Κυριάκο, μάλλον γιατί η Κυριακό λέει και η Ναι, πόσο θα το πει. Κυριάκο τώρα... το λένε. Ναι, γιατί τον αποκαλούνται διεθνεί. Και καλά το είπε. Καλά, η Τζάκρυ τον αποκάλεσε τώρα. Η Τζάκρυ τώρα δεν είμαστε α, και α, σίγουροι για ε, τα ελληνικά τη. Το πασοκ ήταν και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι υποχρεωμένη ε, να είναι ε, μορφωμένοι κιόλα. Κοντα, παραστήθηκα εγώ και το λέω σύντρο. Κοίταξε καλά ε. τα είπε. Το ε. μόνο όλο απέναντι στο σύντροφο των κοροϊώ, είναι η μάσκα με τη διαφορά. Όπω μέγκε και βγαίνει θα μα γίνει η θα είναι. Πάσα <σταλίου> νόσο και κακία η μάσκα. <σταλίου> Ένα θέλει να σχολιάσει το φίλο εκεί. Το, Εγώ θα, νο... θα να σχολιάζα πέντε, το όπω μπαίνει και βγαίνει. <σταλίου> και βγαίνει. Να συνηθίσουμε το όπω ναι, μπαίνει και ναι, βγαίνει. Ναι, θα μαζί Γιατί και και δε βγαίνει. ναι, θα μαζίνει συνήθεια. Και ότι μπαίνει δεν βγαίνει. Άλλο άμα τον Πακογιάννη βγήκε δε βγήκε. Ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα λοιπόν, αυτό. Λέω η μάσκα είναι αυτό. Λοιπόν, λοιπόν, θα μπαίνει και θα βγαίνει. Και θα μαζίνει συνήθεια για πάντα. Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία επικοινωνία. Να παίρνετε. Κάτι άλλο τώρα θέλω να σχολιάσω. Είχε κι άλλο. Δεν μου φτάνει αυτό. Ήθελα κι άλλο. Μάλιστα. Ναι, θε κι άλλο τώρα. Άστε να σε πω κι άλλο. Το Γιατί το, το πρώτο είχε επιτυχία. Για τις βάσεις, για τις βάσεις λέει, που τις επικτύνουν. Οι βάσεις, βάσεις του θανάτου λέει, βέβαια. Τι επικτύνουν όχι για το καλό το δικό μας τον άλλον, αλλά για το καλό το δικό τους. Ας προσφορήσουμε και εμείς το καλό το δικό τους να τελειώνουμε. Να τα έκτακτα, εξαιρετικά. Το δεύτερο ήταν καλύτερο Λε. από το πρώτο τελικά. Τι καλά.